Αύριο, Τρίτη, 21 του Γενάρη έχουν προκυρυχτεί από τι ομοσπονδίες των ασκάλων, των καθηγητών και των εργαζομένων στα εκπαιδεσίρια τα ιδιωτικά, ο mm -hmm. ΟΗΕΛΕ, δηλαδή μια στάση εργασία, σαν πρώτη κινητοποίηση είναι αυτή εδώ πέρα σε ό,τι αφορά περισσότερο για την αναγνώριση των τυχείων των κολεγίων με αυτή την ισοτιμία δηλαδή, των ανωτάτων σχολών της εκπαίδευση, mm -hmm. Που αποτελεί για μα βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είχαμε πει την άλλη φορά ουσιαστικά ακυρώνει δηλαδή όλη την διαδικασία του άθρο 16 του συντάγματος που έχει σχέση με την δημόσια την ανώτατη δημόσια εκπαίδευση και τα τυχεία που παίρνουν από εκεί πέρα οι νέοι. Και θα κλιμακώσετε τις αντιδράσεις σας. Πιστεύω πως θα έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις, δεν σταματάμε εδώ πέρα βέβαια. Ε, αυτή η κινητοποίηση αφορά κυρίως ε, ε, αυτή την, ε, την ε, αλλαγή που γίνεται ε, με την ε, αναγνώριση των ε, τίτλων των κολυγίων ε, που τα κάνει ισότιμα ουσιαστικά με την ανάπτυξη εκπαίδευση και, στη διάρκεια, θα έχουμε κι κινητοποίησει, γιατί γίνονται αλλαγέ στον χώρο τη εκπαίδευση, που ουσιαστικά μας βρίσκουν αντίθετους τις ομοσπονδίε, δηλαδή των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Τώρα. Ε, βέβαια, ναι. να πω ότι, ε, αυτό είναι προσημαντικό αυτό το οποίο επικαλείται το Υπουργείο Παιδεία, ότι είναι υποχρέωση τη Ελλάδα ε, στην κοινωνική οδηγία για την αναγνώριση ενώ των τίτλων των, των, των κολυγίων, γιατί δεν μπορεί να είναι άλλα κάρτε με, όποτε μα συμφέρει δηλαδή. Με την ίδια λογική ε, η Ιταλία, να σας πω ένα παράδειγμα δηλαδή, ε, εφαρμόζει το κοινοτικό δίκιο που λέει για τους εργαζόμενους ότι όταν έχουν για 36 μήνες συνεχόμενα ανανέωση των συμβάσεων τους, γίνονται αορίστου χρόνου. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και έχουμε κάνει έτοιμα πάνω σε αυτό, και για τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, οι οποίοι χρόνια τώρα, δέκα χρόνια, ανανεώνουν συνεχώς τη σύμβασή τους. Εκεί <συμφίλαια> βέβαια, έτσι, δεν ισχύει η κοινωνική οδηγία. Αντιλαμβάνεστε ότι όπου μας αλλά αλακάρτη δηλαδή, εμ, επικαλούμε τις κοινωνικές οδηγίες και όπου δεν μας φέρει, εμ, τις εμ, απορρίπτουμε.